Κεφάλων Α, σελίδα 801, στήχη 1 14. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν για την πίστη των κολασαέων και προσεύχεται δι' αυτούς. «Εγώ ο Παύλος, ο οποίος είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, διότι ο Θεός το ηθέλησε, και ο Τιμόθεος ο Πνευματικός Αδελφός, δύο, γράφομαι την επιστολήν αυτήν προς τους κατοικούντας εις χριστιανού χριστιανούς και στερεωμένους εις την πίστην αδελφούς εν Χριστώ». Ήθελα να σα δοθεί χάρη και ειρήνη από τον Θεό και Πατέρα μα και από τον κύριο Νησού Χριστών. 3. Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του κυρίου μα Ιησού Χριστού πάντοτε όταν προσευχόμεθα δια σα. 4. Διωτικούσαμε την πίστη σα που σα ενώνει με τον Ιησού Χριστών και την αγαθοεργόν αγάπη που έχετε προ όλου του πιστού. 5. Τον ευχαριστούμε για τα ελπιζόμενα αγαθά που έχουν αποταμιευθεί δια σας εις τους ουρανούς και μπερ των στο παρελθόν δια το αψευδούς και αλανθάς του λόγου του Ευαγγελίου που σας εκηρύχθη. 6. Και από τότε το Ευαγγέλιο τούτο δεν έπαυσε να είναι παρόν σας όπως είναι παρόν και εις όλον τον των κόσμων και εξακολουθεί να καρποφορεί και να διαδίδεται όπως καρποφορεί και μεταξύ σας από την ημέρα που οικούσατε και λάβατε πλήρη γνώση της Ευαγγελικής Διδασκαλίας που μας εχάρισε ο Θεός και η οποία είναι εξ ολοκλήρου αληθής. 7. Έτσι δε, ελεύθερον από κάθε πλάνη σας εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και μάθατε τούτο από τον Επαφράν, των αγαπητών συνδουλών μας, ο οποίος είναι αληθής και αφοσιωμένος του Χριστού υπηρέτης για την ειδική σας ωφέλεια και σωτηρία. 8. Αυτός και μας εφανέρωσε την αγάπη σας που ως καρπών του Αγίου Πνεύματος έχετε δει μας. 9. Επειδή δεν δε τα ειδήσει αυτάς, Δι' αυτό και εμείς από την ημέραν εκείνη που τα σηκούσαμε δεν πάβομαι να προσευχόμεθα για εσάς και να ζητώμεν από τον Θεό να σας δώσει πλήρη και τελεία γνώση του θελήματός Του με κάθε πνευματική σοφία και σύνεση. 10. Έτσι δεν αφωτιστείτε για να οδηγηθείτε για να απολυτευθείτε καθώς πρέπει και αξίζει στον Κύριον ώστε να αρέσκετε εις κάθε τι αυτόν με το να παράγουν ψυχέ σα ως πνευματικών καρπών κάθε καλών έργων. Και να προάγεστε στην επίγνωση του Θεού. 11. Ενισχυόμενη η δε με πάσα δύναμη που θα σα την παρέχει κρατεά και ένδοξο μεγαλειώτη του, να δεικνύεται κάθε υπομονή στου διωγμού και κάθε μεγαλοκαρδίανση τη αδικία και του πειρασμού, ώστε με χαρά, 12, να ευχαριστείτε τον Θεό και Πατέρα, ο οποίο μα έκαμεν ικανού και μα εξίωσε να λάβουμε νη στην βασιλεία του φωτό στο μερίδιων, που σαν λαχείων νεκλιρώθη και δόθη δωρεάν στου χριστιανού. 13. Ναι. Να ευχαριστείτε τον Θεό που μας εγλίτωσε από την εξουσία του σκότου και μα μετέφερε στην βασιλεία του αγαπημένου του ιού. 14. Δια τη σχέση δέμε δε με τον ιόν τούτον, έχουμε κτήμα μα την απελευθέρωση τη συγχώρηση των αμαρτιών μα.